Just a day. Παίζοντας έγραψα αυτά τα κείμενα Παίζοντας τεχογράφησα Παίζοντας προσέθεση αγαπημένη μουσική Με παιχνιδιάρκη διάθεση Κι εσείς να τα ακούσετε Έβγαλε τα γυαλιά του Τα κούμπησε στο γραφείο του Και ικανοποιημένος από την ολοκλήρωση Του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου του Αποφάσισε να χαρίσει τον εαυτό του Λίγες στιγμές χαλάρωσης Παραμέρισε τον Κλωσάκη που έφερε τον τίτλο Ρωλία και ανέσυρε από το τελευταίο σου του γραφείου του το πλαίσιο με το φελό και τις καρφιτσωμένες πεταλούδες πάνω. Του. Ο συγγραφέας Βαλτίμη Ναμπόκο, κάθε βράδυ αντάμιε τον εαυτό του με την κατάταξη των πεταλούδων που είχε συλέξει ή του είχαν στείλει φίλη που γνώριζαν το πάθος που έτρεχε τα λεπιδρότητα. Χαμογέλασε την ιδέα ότι η ανθρώπινη ψυχή, το δικαίωμένο του συγγραφέα, στην αρχαία ελληνική γλώσσα το ίδιο όνομα. Που είχαν και πεταλούδε που παιδίνουντικά να πάρουν τη θέση του στο ξύλινο πλαίσιο. Ξαναφώρε στα γυαλιά του, έπιασε με προσοχή μια μικρή καλονή, με ιδρύζονται φτερά και έστειψ πάνω της στο μεχτητικό φακό του. Η ροπαλόμορφη αντένατη ήταν επαρκή κριτήριο για να κατατάξει που λεωματίνε, όμω και αυτή, παρά το ότι έμιαζε μόλις τι άλλε, με μια δεύτερη ματιά αποκάλεται όλα τα είδη των διαφορών που μπορεί να διακύνει κανεί στην μονάδα στην οποία ανήκει. Σάλες υπησιέ είχαν στο κιλό σχήμα, σεβάλ. Σάλεσε τα μαστικά εξαρτήματα φανέλανου μια φυτοφάγο και σάλες μια εντομοφάγω διατροφή. Σάλες τα φτερά στον στο τέλιωμά του, σε άλλε κοιμάτισαν κομψέ τοξίε την κοίταζε, υποκτεβόταν μπορούσε να το μικρό και μαγευόταν στη σκέψη ότι Δεν ήταν ολότερα αραστεχνική, μια και είχε ήδη εργαστεί ως έφερος αυτούμα λεπιδοκτέρων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Εντυπωσιαζόταν πάντα από την ικανότητα του ανθρώπινου μυαλού να γεννάμερους όρους χαρακτηριστικών προκειμένου να κατατάξει ένα δείγμα, όπως αυτά που καθούσε στα χέρια του, στη μια ή την άλλη ταξινομική ομάδα. Δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σκέψη μήπως αυτή η ανεξάντητη ποικιλία μορφών, λειτουργ που πονο κεφάλαιο κάθε συστηματικό αντιπροσπέβε μια ανεφνοήματο πατάτη οργανικής ύλη. Ανθαλά το θυμήθηκε κάτι που έχει διαβάσει πρόσφατα. Αν σε έναν οργανισμό που αναπαράγει τα φυγονικά υπάρχουν χίλια διαφορετικά γονίδια, μια καταφανήση που εκτίμηση, δεδομένου ότι η ταπνή χειρακόλη έχει 3.0 και κάθε γονίδιο έχει 10 ελόμορφα. Ο αριθμός των διαφορετικών συνδυασμών γονείων στου γραμμέτε είναι 10 οπότε ο αριθμός των υποτομικών σωματιδίων του σύμβατος είναι 10 εις την